Κεφάλων Θ, σελίδα 885, στίχη 1 έω 10, η σκηνή του μαρτυρίου και χωρί αποτέλεσμα λειτουργία τη. 1. Α βγάλουμε λοιπόν τώρα το συμπέρασμα αυτών που ήπομεν για την ιεροσύνη τη παλαιάς διαθήκη και α διασαφίσουμε αυτά περισσότερο. Είχε μεν και η πρώτη διαθήκη νόμου και διατάξει λατρεία και το θυσιαστήριο το επίγειον. 2. Διότι κατασκευάστη το πρώτο διαμέρισμα της σκηνής, μέσα στο οποίο υπήρχε η λιχνία και η τράπεζα και η άρτη, που τους έθεταν επάνω σε αυτήν ως προσφοράνης των θεών. Και το πρώτον αυτό διαμέρισμα της σκηνής λέγεται Άγια. 3. Ίστον δε από το δεύτερο καταπέτασμα, ή το το μέρος της σκηνής που ελέγεται Άγια Αγίων. 4. Τα Άγια των Αγίων είχαν χρυσόν θυμιατήριων και την κυβωτών της Διαθήκης, που είτο τριγύρο και από όλα τα μέρη καλυμμένη με χρυσόν. Και μέσα στην κυβωτών αυτήν ήτο μια στάμνα χρυσή που περιείχε από το περίφημον και γνωστόν μάνα, και η ράβδος του αρών που δια έβγαλε βλαστόν και η Θεοχάρακτη πλάκια στις Διαθήκες. 5. Επάνω δε από την κυβωτών υπήρχαν δύο χρυσά χερουβήμ ένδοξα, διότι μεταξύ των δύο αυτών χερουβήμ ενεφανίζονται και κελάριο Θεό. Θεός. Αυτά με τα πτεράτων σκέπαζαν και κατεσκίαζαν το χρυσό κάλυμα της Κιβωτού που εκαλεί το ηλαστήριον. Αλλά δι' αυτά δεν είναι τώρα καιρός να μιλήσουμε με λεπτομέρεια. 6. Ενώ δε αυτά είχαν κατασκευαστεί έτσι, ει μεν το πρώτο διαμέρισμα τη σκηνή, είτε ει τα άγια, έμβαιναν πάντοτε οι ιερεί και τέλουν τα 7. Ει το δεύτερο διαμέρισμα τη σκηνή, ει τα άγια των Αγίων δηλαδή, έμβαινε μίαν φορά το έτο κατά την ημέρα του εξυλασμού, μόνο ο αρχιερεύ, και αυτό δεν έμβαινε χωρί αίμα, το οποίο επρόσφερε νοσθησίαν εξυλαστήριων για τον εαυτό του και για τα αμαρτία που εξαγνίαση είχε κάνει λαό. 8. Απηγορεύεται λοιπόν να έμβει άλλος κανεί στα Άγια των Αγίων και με την απαγόρευση αυτήν το Άγιον Πνεύμα εδήλωνε και εσείμενε συμβολικός ότι δεν είχε ακόμη φανερωθεί, αλλά το άγνωστος και άβατος στους ανθρώπους ο δρόμος που οδηγούσανε στα αληθινά Άγια ή της των ουρανών, διότι το ακόμη στημένη και εισχρήσινη πρώτη και παλαιά σκηνή. 9. Η σκηνίδα εκείνη ή το τύπος και σύμβολον αυτών που γίνονται στον παρόντα καιρών του Μεσίου και προσφέροντο στη σκηνή εκείνη και δώρα και θυσία που δεν είχαν την δύναμη να κάμουν τέλειον και να απαλλάξουν από την τύψη της συνειδήσεως τον λατρεύοντα. Δέκα Εθυσίδεε αυτέ επεβάλλοντο μόνο σαν φορτίον μαζί με την διάκριση φαγητών και ποτών και με διαφόρους πλήσει και παραγγέλματα που εκαθάριζαν μόνο το σώμα και ήσαν προσωρινά μέχρι του καιρού της διορθώσεως και μεταρρυθμίσεως την οποία επέφερε ο Χριστός.